Ελένη, γεια σου. Γεια σου, Ελένη. Χρόνια, πολλά. πολλά. Κάχρονία να έχουμε. Άρα. Γεια ευτυχία. Ε, το κείμενό μας ε, σχετικό με τις ημέρες. Αβασόπιτα είναι η βασιλόπιτα. Άρα. Σήμερα δεν θα έχουμε ασκήσεις. Θα έχουμε έτσι, το κείμενο, το λεξιλόγιό μας. Τα κάλαντα του Αγίου Βασιλείου. Άρα. Λοιπόν, ξεκινάω. Μεσα στις δύο είσαι εσύ, Ελένη, και η στρατηγούλα. Λοιπόν. <laughs> Για λενά μου τσία βασίλο, που εσύ να ετίνα ταν ωραία βασόπιτα. Για τα βασόπιτα, έμε κιάντε το προζίνι από νουρα. Ταν παραμονά, έμε βάντε γκανιά δεκαπενταρία αβουγά, ντόκια δικανά μου, μισί ο καβούκιουρε, τσί από ζαγά, έξε από λίγο άτσι, μαστίχα, τσέ με ζυμούντε. Η συνταγή είναι αληθινή, έτσι αν το κάνετε θα σας βγει. Εμε βάντε όσου εθεένα ναθεί το ζυμάζει. Ε με πίντε πρεσί βασόπιτε. Εμε βάντε σιτά τα ταψία, σε με αλήφοντε με λιγάτσια βουγό, τσι σε με πουνίζονται με νύχδα σε σουσάνι. Απέσε με αφίντε συνατάνι, τσε στερνά σε με το φούρνε. Πόσε τσε ρέινι κοντούκουντε, όσε τσε Ούνι θέντε ψυγείε, εζού εθεάνι για το καφούτσιμι. Ένι θυνικουμένα του παλαιοί χρόνου, πέκια ούα μαμούμι, ίνγια η τα βασόπιτα με λιγά άι, ζαχάζι, κανία, τσε κιαθέ. ίνγια η τάσου μια νελία, ένα πούρε καρπό, ένα κομματζούλι άρτουμα, ένα καηδούλι κραματόσαντα τσε ένα κέρμα. Τσε του χρόνου τσία για τα γιορτάντι, θα έγκου έδαρη. Ευχαριστού απά Κάθε ανάχομαι τσετουχαρέντι, με Μένα καλέ μπετσίμενε. Ούρακα, ταχεία με το καλέ. Καλένάχερε, κάθε ξύματα απ' τον Ιζέντι το Δινήτρι. Αυτό ήτανε το κείμενό μας. Ε, έχει αρκετές άγνωστες λέξεις, αλλά φαντάζομαι ότι λίγο πολύ καταλάβατε τι... ε, ναι, εντάξει, το ε, γενικό. Ε, ναι. Να το διαβάσω πάλι και να το μεταφράζω. Ε, ναι. Ε. Ωραία. <Σιναι> λοιπόν, <Σιναι> για άλλε να μου τσία βασίλο, Για πες μας, θεία βασίλο πού νιέσαι φτιάνα, πώς την φτιάχνεις, ετίνα τα ωραία βασόπιτα. Εκείνη την ωραία βασιλόπιτα. Για τα βασόπιτα, για τη βασιλόπιτα, εμε κιάντε το προζύμι από νουρα, πιάνουμε το προζύμι από βραδείς. Ταν παραμονά, την παραμονή, Εμε βάνε βάντε γκανιά δεκαπενταρία αβουγά, βάζουμε καμιά δεκαπενταριά αβγά, ντόκια δικανά μου, πια δικά μας, mm. μισή οκαβούκιουρε, μισή καβουτιρό, mm. άφησα επίτηδες την οκα, τη... Τη... Τη... <συνήθημα> τη λέξη οκα, <συνήθημα> την άφησα <συνήθημα> επίτηδες, <συνήθημα> ορίστε. Η οκα τώρα δεν ισχύει, η οκα δεν ισχύει, τώρα είναι τα, τα κιλά. Δεν ισχύει, <συνήθημα> το άφησα επίτηδες, γιατί όντω η γιαγιά που έχει δώσει τη συνταγή και έτσι την έχω, στο βιβλίο μου. Ναι, ναι. Ε, το οποίο εύχομαι ναι. το 2018 να πάρει σάρκα και ωστά. Ναι. Ε, έτσι μου την έχει δώσει με οκά. Δεν ήξερε να μου πει Α. κιλά. Λοιπόν. Γιατί τα, ε, τα, ε, Αυτό αλλάζει λίγο τη συνταγή γιατί είναι 1200 γραμμάρια νομίζω. Βέβαια είναι, ναι. είναι παραπάνω, αλλά. Ε, εντάξει. Στο βιβλίο το γράφω μέσα σε παρένθεση πόσο αντιστοιχεί. Α. Ναι. Άραστε. Λοιπόν, τσί ζαγά, τρία ποτήρια γάλα, έξι αποκίζα ζάχαζι, έξι ποτήρια ζάχαρη, λίγο άτσι, λίγο αλάτι, μαστίχα, τσέ με και ζυμώνουμε. Έμε ε βάντε, βάζουμε, όσου άλυτε εθέα να αναθεί το ζυμάζει. Όσο αλεύρι χρειάζεται, θέλει να γίνει το ζυμάρι. Γιατί πολλές φορές είναι άλλο αλεύρι που αφήνει νερό, άλλο αλεύρι που είναι σκληρό... Εμε πίντε πρεσί βασόπιτε, ε, φτιάχνουμε, κάνουμε πολλές βασιλόπιτες. Εμε βάντε σιτάσου τάταψία, τις βάζουμε μέσα στάταψια. Σεμε αλήφουντε με λιγάκι αυγό, τις αλήβουμε με λίγο αυγό, με λιγάκι αυγό. Τι σεμε πουνίζονται και τις σχεδιάζουμε, τις ξομπλιάζουμε με μύγδαλα και σουσάμι, έτσι, τις Τις, όχι ακριβώς κεντάμε, δεν είναι το ρήμα κεντό. το πουνίζω σημαίνει ότι το ξομπιάζω. Του, mm -hmm. του κάνω σχέδια, yeah. του κάνω στολίδια τέλος πάντων, το στολίζουμε. Mm -hmm. «Απέ σε με αφήντε συνατάνει», μετά τις αφήνουμε να σηκωθούν, να φουσκώσουν δηλαδή, τσεστερνά και ύστερα σε με το φούρνε, τις ψήνουμε στο φούρνο. Mm -hmm. πόσο τσέρε είναι οι πόσο καιρό κρατάνε». Όσε τσερέ έση θέου Όσο καιρό θέλεις Πραγματικά αυτή με το προζύμι βασιλόπιτα Κρατάει και ένα μήνα mm -hmm. Μόνο με το προζύμι Όχι με τη μαγιά ούτε η άλλη βέβαια το κέικ το απλό που θα φτιάξουμε yeah, yeah, yeah. Ούνη θέντε ψυγεί Δεν θέλουν ψυγείο Εζού εθέανη για το καφούτσιμι Έβαλε επίτηδες μέσα σε παρένθεση Γιατί όντω, πραγματικά σε μια φυσική, Στο φυσικό μιλητή Το, ε, το νι δεν ακούγεται Εθέανη για το καφούτσιμι. Τι θέλω για το καφεδάκι μου. Εν του παλαιού χρόνου, θυμάμαι τα παλιά χρόνια, πέκει αούα αμαμούμι που έλεγε η γιαγιά μου «Ηνγια ηφτιάντε τα βασόπιτα», φτιάχναν τι βασιλόπιτα, με λιγάτσι αί με λίγο λάδι, ζαχάζι, ζαχαρίτσα, εδώ αυτό το «Ι» και ο τόνος που κατεβαίνει στην παραλίγουσα, σημαίνει ζαχαρίτσα, ενώ πιο πάνω που γράφω ζάχαζι, είναι η ζάχαρη, <ΣΡΟΥ> έτσι; το ζαχάζι το ζαχάζι είναι η ζαχαρίτσα, <ΣΡΟΥ> κανία, κανέλα, τσε και καθέ, είναι οι σταφίδες, <ΣΡΟΥ> Κιαθέ είναι οι σταφίδες. <ΣΡΟΥ> είναι για ιδαντέτασου έβαζαν μέσα μια ανελία, μια ανελία, καθαρά για λόγους ε, συμβολικούς, έτσι; <ΣΡΟΥ> ένα πουρέ καρπό, ένα σπυρί σιτάρι, ένα κομματζούλι αρτούμα. Ένα κομματάκι τυρί, ένα καϊδούλι κραματόσαντα ένα κλαδάκι κλίματόβεργα για να έχουνε καλά κρασιά, mm -hmm. τσε ένα κέρμα και ένα κέρμα. Mm -hmm. Τσε του χρόνου τσία για τα γιορτάτη και του χρόνου θία για τη γιορτή σου. Θα ένγου έδαρη, θα πηγαίνω τώρα, δεν λέει θα ζάου, θα πάω, θα έμγου, mm -hmm. θα πηγαίνω, έτσι είναι μέλλον διαρκείας. Ευχαριστού Απάσου, ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά να έχουμε έτσι, του χαρέντι, καλή χρονιά να έχουμε και στι χαρέ σου <Τι> με ένα καλέ μπετσίμενε που θα πει με ένα καλό σκέπασμα, δηλαδή με έναν καλό άντρα. Έτσι <Τι> <Τι> κλασικά ότι ο άντρα τη σκεπάζει τη γυναίκα, έτσι γι' αυτό και το παντρέβουμε, που είναι ή παντρέβουμε, έτσι, υπάρχει ένα ύνγ, τώρα το έχουμε, έχουμε καταργήσει το ψηλ. Η πανδρέομαι σημαίνει μπαίνω υπό, κάτω, μπαίνω κάτω από έναν άντρα. Λοιπόν, <λαμβώς> ναι, εντάξει να κάνει. Είπαμε, τα λέει η γιαγιά αυτά, έτσι. Ναι, <σχελίδι> καλά. <σχελίδι> <σχελίδι> ούρα, καλή. Ταχεία με το καλέ, αύριο με το καλό. Καλέ νάχερε, καλό να έχεις, έτσι είναι κλασική αυτή η απάντηση. Κά δεξίματα από τον Ιζέντη, το Δημήτρη, καλά δεξίματα, καλά να λάβεις καλές ειδήσει, δηλαδή, από το γιο σου, το Δημήτρη. προφανώ ο Δημήτρη είναι κάποιο ή <σχελίδι> που μένει μακριά. Ε, συνήθως προσπαθώ να είμαι λίγο έτσι, έως πολύ παραδοσιακή σε αυτά που γράφω. Έτσι, έτσι για να μεταφέρω και όλο το... Γιατί δες μια γλώσσα είναι και η ψυχολογία που κουβαλάει ένας Άρα, λαός. Έτσι, πάνω, είναι πάνω. η ψυχολογία ενός λαού. Βέβαια. Αυτά. Να δούμε το λεξιλόγιο. Το έχουμε ξαναδεί το ρήμα μας. «ΑΟΥΡΕΝΙ ΛΕΟ», «ΛΑΛΟ». Στην Καστάντσα και στη ΣΥΤΕΝΑ είναι ΛΑΛΟΥ. Προστακτική ενεστώτα, άλλινε, λέγε, προστακτική αορίστου, άλλε, πε. Κιάνου, πιάνο. ένι κιάνου. αν είναι άντρα, ένι αν είναι γυναίκα. Έσυ έτσι, ή έσυ αυτό πιάνει, τρίτο ουδέτερο πρόσωπο. Έμε κιάντε, έτε κιάντε, είναι κιάντε, αρσενικό θηλυκό. «Ηνικιάνουντα το ουδέτερο». ουδέτερο. Ωραία. Mm -hmm. Και το ίδιο το «βάνου» βάζω. «Ενιβάνου, εσιβάνου ενιβάνουντα, εμεβάντε, έτεβάντε, εν εινιβάντε, εινιβάνουντα». Το ουδέτερο, το οπληθυντικός μας. Πουνίζω, ξομπλιάζω, διακοσμώ. Πουνιστέ ή πουνιστά. Είναι ο ξομπλιαστός ή ξομπλιαστή. απουνιστα από ή ξομπλιαστή ποδιά ή κεντυμένη ποδιά». Ah, ναι, ναι. Νίγδα. Τα αμίγδαλα είναι το νίγδαλε, το αμίγγαλο. Ανοίγδαλία είναι η μηγδαλιά. ψύνο. Okay. ψήνω. Και δίνω ένα παράδειγμα, μια πολύ ε, κλασική έκφραση το καλοκαίρι. Ο ήλιο είναι φταίνο Ο ήλιο ψήνει το ψωμί, δηλαδή καίει πάρα πολύ. Okay. Έτσι. Κοντούκου. Που σημαίνει εμποδίζω. Κόντου το μουάζει να μην κοινείλε. Βάστα, λέει το μουλάρι, να μην κάνει ζημιέ. Κατακρατώ. Το μέρι είναι κοντούκουντα ήο. Το μέρο κρατά νερό. Νηστεύω. Κόντου δειρα μέρε να τσινονίερε. Κράτα δύο μέρε να κοινωνήσει. Μην αρτευτεί, δηλαδή, έτσι. Και πενθώ. Παράδειγμα, το πρώτου καμπζί ούνικοντούκουντένι. Το πρώτο παιδί δεν το κρατάνε. Δηλαδή, το πένθο για το πρώτο παιδί δεν το κρατάνε. Αν. Mm -hmm. ε, πεθάνει το πρώτο παιδί, δεν κρατάνε το πένθος. Και συνεχίζω συνήθειες, ποιες ένι κοντούκου έντα ή έδαρη, ποιος τα κρατάει αυτά τώρα. Mm -hmm. Αυτές είναι οι σημασίες του κοντούκου. Mm -hmm. Έν θυνικουμένα, θυμάμαι. Με συμφωνεί, ένι θυνικούμενε, και αν είναι γυναίκα, ένι θυνικουμένα, έτσι, το θυμάμαι. Πούρε, είναι ο σπόρος και το σπυρί, πληθυντικός η πουρή, που ζει το σπυράκι. Mm -hmm. Και λέω παράδειγμα το καμπζί εμπαλίτσε κάτσι που ο γι τα τσουφά. Το παιδί έβγαλε κάτι σπυράκια εδώ στο κεφάλι. Mm -hmm. Το χρησιμοποιούμε και έτσι. Mm -hmm. Καρπό, είναι κάθε καρπός γενικά, είτε είναι φακή, είτε είναι κρυθάρι, στάρι, αλλά είναι και το σιτάρι, ο κατεξοχήν καρπό για το ψωμί του ανθρώπου, έτσι. Yeah. Πληθυντικός είναι η καρπή, υποκοριστικό το καρπούτσι, το, ah. το, το σποράκι, θέλω ah. ah. να ε, Και το καρπούζι, μοιάζει με καρπούζι Α, λοιπόν. ah, μοιάζει, δεν είναι. <laughs> <laughs> λοιπόν, είναι τουρκική λέξη το καρπούζι, έτσι βέβαια. Το ξέρω. Ναι, ναι, ναι. ναι. είναι το κλαδάκι. Τα καϊδούλια, <laughs> τα κλαδάκια. Το καϊδί, το κλαδί, τα καϊδία, τα κλαδιά. Κραματόσάντα είναι η κλιματόβεργα. Το κράμα είναι το κλίμα. Σάντα είναι η ράβδος, η βέργα. Έτσι. Mm. Με ένα καλέ μπετσίμενε, με ένα καλό σκέπασμα. Ευχή σε κορίτσι με μεταφορική σημασία. Με έναν καλό άντρα. Στρατιβούλα. Mm. <laughs> το μπετσίμενε μόνο στη φράση αυτή. Σκέπασμα λέγεται, το σκέπασμα στα τσακόνικα λέγεται μπέτσιμο. Ο άντε ενιθέου μπέτσιμο μην μαγαζίσω ή μουζε, το ψωμί θέλει σκέπασμα, μην το μαγαρίσουν οι μήγες, μην το λερώσουν, έτσι. Από το ρήμα αμπέχω και έχουμε στον ησύχιο αμπέχιν, περιβάλλεστε και αμπέσε, αμφιέσε. Να βάζεις μία αμφίεση, έτσι. Mm -hmm. Οι λάκωνες, με την, ε, ε, στη λακωνική, όπως ξέρουμε, η τσακωνική είναι γνήσια παραφθορά της νεολακωνικής διαλέκτου. Λοιπόν, όσε, όσα, όσο, είναι αναφορική αντωνυμία, όσος, όσοι, όσο, πληθυντικός, όσοι, όσοι, όσα. Το όγε και ούγε σημαίνει όποιο. αρχαία ελληνική, καθαρά το ίος, αναφορική αντωνυμία, ούγη, το ρο μέσα σε παρένθεση θέλω να πω ότι αν ακολουθεί λέξη με εν έχουμε το ροτακισμό, έτσι, το φαινόμενο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και ούγε και ούγια. Ωραία. Mm -hmm. Όποιος. Όχι ένι θεού να μόλι μαζί μη. Ανεμόλι. μόλι. Όποιος θέλει να έρθει μαζί μου ας έρθει έτσι. Ναι. Mm -hmm. ε, τα έχουμε ξαναδεί λίγο αυτά. Αλλά απλά τα έβαλα να τα θυμηθούμε. Αντωνυμίες και επίθετα δεικτικά. Έντενη αυτός. Έντανη αυτή. Έγκινη και έγκι αυτό. Έντεη αυτοί Έντεη αυτές. Ένταϊ αυτά, έτεμοι αυτό εκεί, έτανη αυτή εκεί, έτεινη και έκι αυτό εκεί. Έτσι έχει περισσότερο, είναι πιο εμφαντικό τύπο αυτό. Έτεοι αυτοί εκεί, έτεοι αυτές εκεί, έταϊ αυτά εκεί. Και ετίνε εκείνο, ετίνα εκείνη, έκινη και έχει εκείνο, Ετίνη εκείνη. Ετίνι, εκίνες, έταει εκείνα. Ωραία! Ετίνη. Όλα καλά! Ετίνη. Λοιπόν, και να δούμε έτσι λίγο η Πρωτοχρονιά, η Βασιλόπιτα, το ποδαρικό. Mm -hmm. Την παραμονή τη Πρωτοχρονιάς, αγαπητές! Mm -hmm. Κάθε σπίτι έφτιαχνε τη Βασόπιτα ή Βασοκολιούρα, τη Βασιλόπιτα. Όσοι μπορούσαν ζύμωναν την πίτα τους με λίγο λάδι, ζάχαρη, μυρωδικά, σταφίδε. Ό,τι έχουν για να γίνει η πίτα του πιο νόστιμη. Την πλούμιζαν με το πυρούνι και τη χτένα και την έψιναν. Ανήμερα τη γιορτή, μετά την εκκλησία, ο πατέρα θα την κόψει, αναφέροντα σε ποιον ανήκει κάθε κομμάτι. Συνήθω η σειρά των κομματιών είναι με μικρέ παραλλαγέ από τόπο σε τόπο, του Χριστού, του Αγίου Βασιλείου, του Σπιτιού, του Φτωχού και κατόπιν των μελών τη οικογένεια, αρχίζοντα από τον πατέρα, μητέρα κτλ. Όποιο βρει το φλουρί είναι τυχερό όλη τη χρονιά. Σήμερα δεν καταριόμαστε γιατί οι σημερινές κατάρες πιάνουν, ούτε μαλώνουμε γιατί θα μαλώνουμε όλο το χρόνο, αποφεύγουμε γενικά τα δυσάρεστα. Μαντεύουμε σήμερα για τη χρονιά γενικά, αν θα πάει καλά ή όχι. Αν έχει καλοσύνη, τα πράγματα δεν θα πάνε καλά. Γιατί με την καλοσύνη λιάζεται η αρκούδα. Τώρα πώς τους ήρθε, γιατί αυτό... Ναι, ναι δεν το λέω εγώ, το λέει ο Κωστάκης ναι, μέσα στα... Ναι χρονικά των τσακώνων, ενώ χωράφια και ζώα θα είναι καλά αν σήμερα βρέχει και επί 40 ημέρες δεν δούμε ήλιο. Ακούστε τώρα τι πιστεύανε. Τι πιστεύανε. Τι έκανε, φέτος έβρεχε. Νομίζω. Όχι καλέ, <Τι>... καλοκαιρία είχαμε. Ε, Φυλαγόμαστε γενικά από κάθε κακοτοπιά, γιατί ό,τι κάνουμε σήμερα θα το κάνουμε όλο το χρόνο. Ναι, σήμερα είναι... προσέχουμε το ποδαρικό, ποιος θα μπει δηλαδή πρώτος στο σπίτι. Μερικοί ειδοποιούν από βραδύς να τους κάνει ποδαρικό εκείνο που νομίζουν πω το ποδαρικό του είναι καλό. Ο χαιρετισμό σήμερα είναι χρόνου πάση, χρό ο τσιρνούτσε χρόνο με υγεία και ευτυχία ο καινούριος χρόνος. Και αναλόγως ο καθένας μπορεί να πει τα πάντα, να χαίρει σου τα φανίλιαντι, να χαίρεσε την οικογένειά σου, το στεφάνιτι, τα κατι τα καμπζίαντι, και ότι ότι ποθώ, ότι ποθείς, ότι αγαπώ ακαρδίαντι, ότι αγαπάει η καρδιά σου. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα και ωραία. Είχε κι άλλα, λέει, εντάξει, να μην σα κουράσω με πολλές, πολλές λεπτομέρειες. Τα κάλοντα yeah. της πρωτοχρονιάς, αυτά δεν είναι τα καστανισιώτικα. Έγραψα αυτά που λένε με, εδώ στο Λεωνίδιο, mm -hmm. γιατί από την προηγούμενη φορά που βάλαμε τα καστανισιώτικα του άλλου ιδιώματο, είπα να μην αφήσω παραπονεμένους yeah. τους Λεωνιδείς. Ε, yeah. όχι. Oh, yeah. Να να μην παραπονεμένους τους yeah. Ναι και μου λένε ότι είσαι Λενιδιώτησα εσύ. <laughs> λοιπόν, κανονικά το, το βάζω πάλι μέσα σε επανέθεση του εμπαρίου, γιατί... Έτσι ακούγεται, δεν θα ακούσεις Άγιε Βασίλη εν Παρίου. Mm -hmm. Άγιε Βασίλη λοιπόν εμπαρίου από τα από τζεσαρία ενίκου κόνα τσε χαρκή, τσε καλαμάρι. Βαστάει δηλαδή εικόνα και χαρτί, mm -hmm. χαρτί και καλαμάρι, δέτε μη το παλικάρι, δέστε με το παλικάρι. Το καλαμάρι εγγράφοντα τσε το χαρτί εκινιούντα, το καλαμάρι έγραφε και το χαρτί ομίλη. Βασίλη από κιάς Μπαρίου τσε από κιάς Καμπένου, έρχεσαι. Και από πού κατεβαίνει, από τα μάτινγκ εμπαρίου, τσε το σχολείο ενιέγκο. Που τη μάνα μου έρχομαι και στο σχολείο πηγαίνω. Κάτσε να φάρε να κύερε, κάτσε να τραγουιδήρε. Κάτσε να φάς, να πιει, κάτσε να τραγουδήσει. Εζουένει ένα γραμματικό, τραγούδια όνει ξέρου. Εγώ με ένα γραμματικό, τραγούδια δεν ξέρω. Αφού εσύ ξέρουν γράμματα, άλεταν αλφαβήτα. Αφού ξέρεις γράμματα, πε την αλφαβήτα. Τσε το ραβδίσι κούγγιξε να λείταν αλφαβήτα. Και στο ραβδί του ακούμπησε να πει την αλφαβήτα. Τσερέραβδι, χορέραβδι, τσετάνου το χορέραβδι, πέντζι και τσελαϊδούνται. Ξερόραβδι, χλωρόραβδι και πάνω στο χλωρόραβδι, πέρδικες τραγουδάνε. Πέρδικες και λαϊδάνε. να βρέσει το φτερέσει. Κατέβηκε μια πέντζικα να βρέτσει το φτερέσι. Κατέβηκε μια πέρδικα να βρέξει το φτερό της βρέσε τον Αφέγγιση τον χρονεμένο, τσε τον κόσμο ξακουσμένο. Και έβρεξε τον Αφέντη τη τον χρονεμένο και στον κόσμο ξακουσμένο. Χρόνου πάση, χρόνου πάση, χρόνου πάση αφέγγινά μου. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά αφέντη μα. Ταντσέα έκαναμε, πέτσε να μη Στο σπίτι που ήρθαμε, πέτρα να μη ραγίσει, τσονικοτσούζει τα τσελή. Χρόνου πρεσί να ζήσει και ο νοικοκύριος του σπιτιού χρόνια πολλά να ζήσει. Χρόνου πάση, χρόνια πολλά, κάχρονια να έχουμε, καλή χρονιά να έχουμε, ναι, ναι, αυτά ναι. είναι. Α, έχω τη, έχω τη μετάφραση, τη ναι, γιατί σκέφτηκα ότι πολλοί θα το θέλουν ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. να υπάρχει. Καλά.